Πες τι Ανοίξαμε Ανοίξαμε και τους περιμένουμε Από σήμερα η Ελλάδα ανοίγει τα αεροδρόμια Ανοίγει λιμάνια Γενικώς υποδέχεται κρούσματα Οπότε να τα καλοδεχτούμε, να έρθουν εδώ, να περάσουν ωραία, να μπλέξουμε τα δικά μα κρούσματα και όλοι μαζί να γίνουμε περιστατικά όπω πρέπει και όπω συμβαίνει. Το καλοκαίρι του 2020, καλό μήνα κιόλα, ξεκίνησε ο δεύτερο μήνα. Οπότε είμαστε σε μια φάση που μα έχει πιάσει αυτό το παλιό που έχουν εδώ οι Έλληνε, το αίσθημα φιλοξενία, η αγάπη για τον τουρισμό, η αγάπη για τον τουρίστα, γιατί όλα αυτά είναι αναγκαία. Χωρί αυτά και με αυτά φέτο θα πεινάσουμε. Οπότε του υποδεχόμαστε όπω αξίζει. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, ακούστε με εδώ. Μόλις θα το καήκι και θα αρχίσουν να κατεβαίνουνε, θα χειροκροτήσετε όλοι μαζί. Το καταλάβατε. Ναι! Ωραία. Και μην ξεχνάτε ότι οι Έλληνες από ανέκαθεν υπήρξαν φιλόξενοι και φιλότιμοι. Και εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω να είμαστε ευγενικοί μαζί τους, γιατί θα έρθουν εδώ στο νησί μας να αφήσουν τα ωραία τους τα λεφτά. Το καταλάβατε. Μαρία, έρχονται, έρχονται, και έρχονται! έρχονται.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 Να συναντηθούμε ω φίλοι, εάν μπεραστούμε εμπειρίε. Σήμερα θα της κάνω το κόλπο με το μαγνητόφωνο. Μια εβδομάδα της κολλάς και δεν πέφτει. Σήμερα θα πέσει. Το μαγνητόφωνο θα τσαρέσει. Οι Αγγλίδες τρελαίνονται για κάτι τέτοιο. Θα το βρει χαριτωμένο. Λοιπόν πάω, μπαταρίες έχω, για χαρά. Εάν μπεραστούμε εμπειρίε. You are beautiful. I love you. You are beautiful. I love you. Πού πάνε αυτοί, μάλλον για τους κεφαίρες. να φάνε μια εβδομάδα. Μα Και εσείς κύριε Γκίκα, που Πού θα περάσετε τα Διακοπά, η Σουσπίδα Καστρομονία στην <κ diviza>. Ελλάδα, εκεί κατά την Οδόντρη τη Σεπτεμβρίου, Με πέργει αυτό το λοξό. Ο κύριο Γκίκα από τι γνωστέ ταινίε με του καθηγητέ και του μαθητέ. Το πρώτο, νομίζω, είναι Το ξύλοβικεί από τον παράδεισο ωραίε τη μακρύ με δύο μόνο ατάκες.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 Οσο όχι επρόσυγιέ, αλλά σε μυταράκι και θα πελάσουμε και μητσοτάκι. Να πελάσουμε και το Μηταράκι και το Μητσότακι. Ο Βελόπουλος τα λέει αυτά στη Βουλή, δεν του θέλει. Έρχονται τουρίστε, θα τα οικονομήσουμε από εκεί, οπότε οι άλλοι που θα μα πάρουν τα λεφτά μιταράκι τη να φύγουν από τη χώρα, πολύ σωστά τα λέει εδώ ο κύριο Βελόπουλο. Πρέπει να τον κανακεύουμε λίγο γιατί σαν άνθρωπο και αυτό περνάει τα δικά του, είναι λογικό. Κάθε ένα που αφορώνει αποκλειστικά στο να υπηρετήσει τον ελληνικό λαό και αυτό το έθνο, το αδάμαστο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 Από την άλλη θα χωρίσει και τη συνείδησή μου. Εγώ μπήκα στη Βουλή για να και μόνο λόγο. Να αλλάξουμε την Ελλάδα μαζί, αν ο ελληνικός λαός φρονίσει, έμπαση πτώση, ότι πρέπει να το κάνει. Να μας ψηφίσει και να κυβερνήσουμε. Από εκεί και πέρα, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Εγώ σας τα είπα. Ελπίζω να τα είπα απλά, κατανοητά, για να τα καταλάβει ακόμη και ο θείος μου, ο Στέλιο στο χωριό στο Παλιό Μιλότοπο, και η θεία μου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 Άντε μπορεί. Τα λέω, τα λέω, τα λέω. Έχει φύγει η φωνή μου πια. Επ' βιολιά δεν παίζουνε. Τεχνίδια δεν παρούνε. Άντε μπορεί. Επ' του βιολιά δεν κάθονται. Συμπρινίστε, κουβέντε ριζούν. Δεν αντέχουν. Λογικό, λογικό όλοι μα. Ε, Κάπω νιώθουμε με ένα σφίξιμο. Ενώ είναι μια ωραία μέρα και θα έπρεπε να ήμασταν χαρούμενοι. Έχει και ζέστη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 που δεν καταλαβαίνει ο κόσμο και δεν του δίνει και το 15-20% να κυβερνήσει. Μια και κυβερνάει κανεί με 15-20% λεπτομέρεια. Οπότε όλο αυτό βαραίνει την ατμόσφαιρα και θα έρθουμε τώρα εμεί εδώ αντί να την απαλύνουμε και να απαλύνουμε τον πόνο σα και να αλαφρύνουμε την ατμόσφαιρα. Θα το κάνουμε ακόμη χειρότερο γιατί δεν είναι ο μόνο που εκφράζει αυτή του την απογοήτευση και σκέψει, μύχε σκέψει να αποχωρήσει από την πολιτική ζωή του τόπου, θα είναι.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 Και να μαυρίζουν και να μου λένε διάφορε τρίχε και ξυνάδε διάφορα ανεπρόκοποι, τεμπέλδε, Ριζέη και ανερχογομονιστέ και ναζί και δεν ξέρω άλλο. Κουράστηκα! Κουράστηκα! Πού πέταξε το ειδά μου! Πού πέταξε Κουράστηκα! Κουράστηκα! Κάθε στιγμή, κάτι! Κουράστηκα! Αφήστε με να πει ένα μυρολόι! Αφήστε την γυναίκα να πει ένα μυρολόι! Θέλω οι πολίτε να με κρίνουν δίκαια για αυτά που κάνω. Όλη την ημέρα δουλεύω, σκίζομαι, έχουμε λύσει πάρα πολλά προβλήματα πάρα πολλών ανθρώπων. Θέλω να το πω ειλικρινά και έτσι το λέω. Ναι ρε παιδιά, δουλεύουμε όλη την ημέρα Μου άμα σπίγε για κουβέντα Δεν δηλαδή, θα κάνουμε και τέλεια, άνθρωποι είμαστε Αλλά δεν μπορεί κανείς να μην ανάγνωρεις τους παθούς μας Κουράστηκα! Ω! Oh! Πώς είσαι κορινάκι! Πώς να'ναι! Το κεφάλι μου πάει να σπάσει! Τα πόδια μου τρέμουν! Είμαι και μυστική από το πρωί Με ένα παξιμαδάκι που μα ξωπετάξαν! Σόπα σόπα! εγώ να σου πω Έχω μια λιγούρα Να σας πω την αλήθεια εγώ περίμενα ότι θα μας τραπεζώσουν μετά την κηδεία ε, Κι εγώ πιστεύω ότι μια ψαρός την <Κι> τρώγαμε Εμείς στο χωριό μετά τις κηδείες κάνουμε ωραία τσιμπούσια για το συγχώρημα Βρε παιδιά δεν παραγγέλνουμε κάτι ή δεν είναι σωστό Ναι όχι δεν είναι σωστό Εκτός αν πάρουμε τίποτα έτσι για τον τσιγάρο Φέρ το τηλέφωνο να παραγγέλουμε Μήπω θα μείνουμε <Κι> θα τον φέρουμε πίσω Τι λέτε. Από τα εγκλήματα, από τι καλύτερε σκηνέ, γενικώ ήταν η Καβογιάννη θρυνούσε, γιατί είναι δύο θρύνοι εδώ. Όταν η Καβογιάννη θρυνούσε, με μαύρα και τη συμπαραστέκονται και όλοι άλλοι, ήταν από τι καλύτερε στιγμέ και από τα καλύτερα σεριαλ. Πολύ προχώρησε την εποχή του. Μαύρη κομμωδία, που δεν είχαμε και πολλά τέτοια στην Ελλάδα. Τα τα κυριαρχούν στα μηχανάκια τη AGB.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 Πελατειακό κράτος, αναξιοκρατία, οικογενειοκρατία, διαφθορά Αυτό είναι το όραμα της Νέας Δημοκρατίας Με ενδιαφέρουν οι συνταξιούχοι αλλά και οι άνεργοι Οι πιο αδύναμοι μίλησα για το δικό μας σχέδιο Και περιέγραψα ότι θα τους σάψουμε Τρία μέτρα κάτω από τη γη. Α, α, α, α, α, α. Και θα τους σάψουμε τρία μέτρα κάτω από τη γη. Α. Διότι θέλω να ευνοήσω το μεγάλο κεφάλαιο. Ε, Κάποιο πρέπει να το ευνοήσει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο, όλοι όσοι έρχονται το πολεμάνε. Στα λόγια, στις διακηρύξεις.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 Έχοντας υπόψη το άρθρο 91 του συντάγματος και κατόπιν εισηγήσεως της κυβερνήσεως, απαγορεύεται πάσα συνάντησης ή συγκέντρωσης εν κλειστό χώρο ή εν Πάσατη άποψη, θα διαλύεται δια των όπλων. Απαγορεύεται η σύστασης, Η απεργία συνεταιρισμού, επιδιώκοντα Νέα σκοπού. Η απεργία, απαγορεύεται απολύτω. Νέα δημοκρατία. ζητω η νέα δημοκρατία. Ζήτω απο ζήτω απόλυμα σε ένα μικρό διαφημιστικό σποτάκι για το θέμα που μόλι συζητούσαμε, δεν συζητούσαμε ένα μονολογο είχα εγώ φαντάζομαι κι εσεί. Είναι αυτή η παράξενη και μπορεί να είναι διάσπαρτη σε όλο τον πλανήτη. Ρώτησε την Παπασταύρου, η Παπασταύρου ρώτησε την Νίκα, η Νίκα ρώτησε την Γιαδικιά Ρογλου, η Γιαδικιά Ρογλου ρώτησε την Ξανθοπούλου. Η Γεροβασίλη ρώτησε τον Παπά και είπε ο Παπάς την Γεροβασίλη ότι είναι αθώος. Ο κύριος Παπάς δεν θα απομπευθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν το κλείσουμε αυτό. Έχει δώσει εξηγήσει ο ίδιο. Σας ως... κανοποίησαν να σα εξηγήσει Φυσικά. Και βεβαίως άκουσα και πολύ προσεκτικά το διάλογο. Και νομίζω ότι όποιος τον ακούσει προσεκτικά θα δει ότι αυτά που καταλογίζονται στη δημοσιότητα ότι είπε ο κύριος Παπάς δεν τα έχει πει. Αυτό ακριβώς. Ο κύριος Βασίλη δεν ήταν σίγουροι για το τι ακριβώ παίζει με τον Παπά. Ρώτησε τον Παπά για το θέμα που αφορά τον Παπά. Ε, είσαι αθώο και λέει ο παπά: Είμαι αθώο. Και έτσι λοιπόν η Γεροβασίλη είπε στην Ξανθοπούλου και αυτή στην Νίκα, στην Γιαδικιάρουλου και όλοι αυτοί σε εμά ότι ο παπά είναι αθώο. Το είχε πει και προχθέ ο Παπα Χριστόπουλο. Άρα έχουμε δύο στα δύο. Δύο ρωτήθηκαν, δύο απάντησαν. Η γεροβασιλη ειπε στην ξανθοπουλου και αυτη στην νικα στην γιαδικιαρουλου και ολοι αυτοι σε εμα οτι ο παπα ειναι αθωο το ειχε πει και προχθε ο παπα αρα εχουμε δυο στα δυο δυο ρωτηθηκαν δυο απαντησαν η γεροβασιλη και ο Παπα βεβαιώνουν ότι. Α, και ο Παπαγγελόπουλο. Τρει στου τρει. Βεβαιώνουν ότι ο Νίκο Παπά είναι αθώο. Άρα δεν έχουμε κανένα λόγο. Δεν είχαμε έτσι κι αλλιώς γιατί τον βλέπεις τον παπά τη φάτσα κόβεις και λες αποκλείεται. Αυτός είναι άθως οπότε έχουμε και τρεις ε, βεβαιώσεις από έγκριτους συμπολίτε μας και πολιτικούς ηγέτες, οπότε δεν έχουμε καμία άλλη να αναποδείξεων όπως λέμε. Εδώ είναι ελληνοφρένεια, έξω έχει ένα αεράκι από ό,τι έχει, Ή, χτες είχε. Τώρα δεν ξέρουμε, με κάτι τζάμια, υποθέτουμε όμως για να προχωρήσουμε παραπέρα, ότι υπάρχει ένα αεράκι έξω. Δεν είναι Μελτεμάκι, δεν είναι καλοκαιρινό, δεν είναι του Ιουλίου, είναι άλλος αέρας. Συμπληρώνουμε σήμερα ένα χρόνο παρά μία εβδομάδα ε, στον τιμόρι της χώρας και πιστεύω ότι θα συμφωνήσει και η μεγάλη προσφία της εθνικής κοινωνίας ότι σπάνια έχουν γίνει τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα και σήμερα παρά τις... Αναμφισβήτε μεγάλε δυσκολίε που εξακολουθούν και υπάρχουν. Θυσα την Ελλάδα ένα αέρα εθνική αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Θυσα την <Τι> Ελλάδα <Τι> ένα αέρα εθνική αυτοπεποίθηση. Και πήρε τα μαλλιά μα και τα έκανε θερινή <Τι> Ισά αέρας ε, εθνικής αυτοπεποίησης και ε, ε, αισιοδοξία. Φαραμάδα εσιοδοξίας Αυτό... Προσπαθούμε όλοι να ανοιχνεύσουμε, κύριε Κούβελα. Να δεν σας είναι, ευχαριστήσουμε δεν είναι. πολύ. Κοιτάξτε, η αισιοδοξία, άποιος θέλει εσιοδοξία αισιοδοξία, παίρνει να η εὐδοξία θέλει η εὐδοξία δεν το αρμενάκι, σε μια εκδοχή εκτέλεση με λίγο παλαβή αλλά έτσι το είδαμε σήμερα πρώτη μέρα του Ιουλίου για να υποδεχτούμε και τον Ιούλιο και τις ελπίδες που φέρνει αυτός εδώ Ελληνοφρέινε προς κάθε μέρα 2, 11, 10, 80 880 τηλεφωνοεπικοινωνία σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά μέσα και ανοιχτές αγκάλε, καλοκαιρινό, καλοκαιρινό, σε φέρει και γλυκά, κερνάει RadioPapakiParaPolitica.gr είναι το... Mail του σταθμού και αυτή την ώρα τη εκπομπή, Παναγιώτης Χάλαρη, ρυθμίζει τον ήχο. ελνοφρένια.net.gr, το επίσημο site. Εκεί μα ακούτε τώρα live και μετά οιχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω μπορείτε να τσατάρετε. Ακολουθεί πρώτο μέρο του λαού και πρώτε διαφημίσει. Τι έγινε, παγιο κουμούνια, οριμάζουν οι συνθήκε, έχουμε κόκκινη πλατεία. Οπα, οπα Ναι, ναι, οριμάζουν οι συνθήκε. Α Α, ναι, έχουμε κόκκινη, κόκκινη πλατεία. πλατεία. Ε, βέβαια, έχουμε κόκκινη πλατεία. Ναι Ναι, χρόνια πολλά Ναι, ευχαριστώ ε, Εύχομαι υγεία και πάντα δυναμικός όπως είσαι ε, Να σου πω, ε, ο σταθμός πότε κλείνει Δεν κλείνει ο σταθμός, μωρί Τι είναι ο σταθμός να κλείσει ε, Όχι να κλείσει, δηλαδή πάτε πάτε και ε, διακοπές Α, διακοπές, πάμε την άλλη Παρασκευή Α, την άλλη, α, εντάξει Όχι, ήθελα μόνο να ξέρω Τώρα okay. ξέρεις Ναι, τώρα ξέρω φιλάκια Πάμε αγιά. να μεταδώσουμε τον κορονοϊό μας στα κατάλαβα. Ναι, ναι, σίγουρα. όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά, γεια. Χρόνια πολλά, γόρι μου, Δεν Καλά εγώ επειδή πιστεύω ότι γιορτάζει θα στείλω ένα χι... Όχι Γιατί, κάτι, όχι ένα... Α, ένα παγκάκι θα σου στείλω Όχι παγκάκι προτιμώ, τώρα, το αρχίδι, ε. προτιμώ το αρχίδι ε. Δηλαδή αν έχω να διαλέξω ανάμεσα σε σκατά και ένα αρχι Προτιμώ το ε, Εντάξει θα σου δώσω ένα αρχίδι Γλυκά το λέω έτσι μη ε... Όχι γλυκό είναι έτσι κι αν το ξέρεις το έχεις γευτεί ε Ε τώρα εντάξει ε. Παγκάκι. Εντάξει, είναι καλή τιμή 550 ευρώ. Είναι όσα δίνανε το μήνα στον κορονοϊό στου εργαζόμενου. Είναι, είναι πολύ καλή τιμή. Ναι. Αφενό, αφετέρου, όταν αγοράζει κάτι τόσο το θα κοστίσει αγάπη μου. και ε, πήραμε τίποτα από τα πανέρια, τα τελευταία τα φθηνά. Ναι, δηλαδή αν ξαναγίνει καμιά καραντίνα, ελπίζω να μην γίνει, αλλά αν γίνει, στου εργαζόμενου μπορεί να δίνουν ένα παγκάκι για 533 ευρώ. Ένα παγκάκι. Ένα παγκάκι εμέσω δίνουν έτσι κι αλλιώς. Ναι. Σε αυτό έχει δίκιο. Ναι. Δηλαδή, σε ένα παγκάκι καταλήγει ο εργαζόμενο τελικά. Είτε είναι ακριβό είτε είναι απλά τουλάχιστον να είναι καλή ποιότητα. Εγώ αυτό ετούμε. Ναι. Έτσι κι σε παγκάκι με αυτά που σου δίνουν τα ψίχουλα, σε παγκάκι καταλήγει. Ναι. Τουλάχιστον τώρα οι εργαζόμενοι θα μπορούν να ελπίζω να βάζουν μαύρο περίβραχιό, όπω οι Ιαπωνέζοι, όταν απεργούν, αφού δεν μπορούν να κατέβουν στο δρόμο, έτσι. Αυτό ναι, μπορούν, μπορούν, επίσης, μπορούν να βάλουν, αν θέλουν, θυμωμένη φατσούλα στο Instagram. Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό δεν απαγορεύει και λοιπόν, τέτοιοι Άρα είδες, βλέπεις όλα, όλα μια χαρά. Ναι, okay. τα πάντα είναι Σοφία επίήθησαν στον καπιταλισμό ε, αυτό. <laughs> Έλα να σε καλά, γόροι μου, για πολλά, Καλό μέρη και πάλι. Και πάλι, γιατί πότε ξανά ήτανε. <laughs> Ήθελα να πω για τις διαδηλώσει που λέει ο μίστερ, πώς τον λένε, Ανδωνίς. Εάν σε περίπτωση ιδιωτικοποιήσουν το νερό, δεν θα κατέβουμε όλοι να τα ξυλώσουμε όλα και να μείνει τίποτα όρθιο. Ναι, αμέ καλέ. Απλά απαγορεύεται λίγο πια. Μωρα δεν θα απαγορευτεί, θα ξεπαγορευτεί. Ας κάνουνε κανένα τέτοιο βήμα. <ΣΟΟ> λοιπόν, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που διάβασα. Ισχύει αυτό που ε, διάβασε. Εσύ θα μου πει πώ και δημοσιογράφο. Βεβαίω. Πού το διάβασε, να σου πω αν ισχύει, πριν μου πει τι είναι. Η εταιρεία λέει που έχει αναλάβει την εργολαβία του βαψίματο εκεί στην Πανεπιστημίου. Του καλέστη <στονίξιο> του, του, του βαψίματο, βεβαίω. Αυτό του. <στονίξιο> είναι η Κράφτη. Έλα τώρα, μαλακίες, το τι θε να μου πει τώρα, ότι η Κράφτη, ότι η αδερφοί του είναι δημόσια σχέση στην Κράφτη, του Μπακογιάννη. Ναι, ναι, ναι. Από μόνο του φαίνεται ότι μπάζει κάπου, αποκλεί. Αποκλείεται να υπάρχει τέτοια διαπλοκή. Αποκλείεται να ισχύει. Αποκλείεται. Ναι. Μάλιστα. Άρα ισχύει. Δεν ξέρω. Έτσι πως το βλέπω, στην πρώτη ανάγνωση, λέω, είναι δυνατόν να γινόταν τέτοια λαμογιά; Ποτέ. λαμογιά που ποτέ. να συνδέεται ποτέ. με την ποτέ. οικογένεια αυτή. Ποτέ. Από τους αρίστους της ε, οικογένειας Ω. της Ιωτάκη. Άκου λέει. Οικοί. Ποτέ ποτέ. Ουδέ ποτέ. Αυτό. Αυτά, για. Today my message to you is very simple. Good morning, Good morning, My love I love you. Greece is very much open for business. Se my I want you For now though, Greek tourism is back. Come with me, Yana Come to Greece. I'm glad met together Come to Greece. I am a Misatic Greece. Tasumini ya forever. Come to Greece. Come with me, Yana de Bris. I'm glad met together Come to Greece. I am a Misatic Greece. Tasumini ya forever. That we are open.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 Η τίτλη των Ειδήσεων σε ένα λεπτό Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος Δημοσιογράφος Ιουίκε σήμερα Πρώτη Ιουλίου Και σήμερα η χώρα ανοίγει τα πόδια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 37 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα, ιδανικό καιρό για μοντιάρισμα, παρέα με τα τσίγκινα παγκάκια.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 να πρασινίσουν τα πεζοδρόμια τη Αθήνα. Ο Νίκο Κωνσταντόπουλος που προχθέ έδωσε αυτή τη συνέντευξη, την πολύ δυναμική, είπε πολλά. Μερικά ακούσαμε χθε. Κάποια στιγμή ε, απίφθινε μια ερώτηση στα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, Τώρα, ποια είναι αυτά, γιατί όσου ξέρουμε, προφανώ ποιον εννοεί, Δραγασάκη, Φλαμπουράρι, κάποιοι άλλοι παλιοί, αλλά αυτοί οι δύο είναι οι δύο βασικότεροι παλιοί, φαντάζομαι. Σε αυτού του δύο, αλλά και σε άλλου, απίφθινε το εξή ερώτημα.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 Σύντροφοι με του γκάνγκστερ και καμαρώνανε που πιάναμε του δείκτε και ε, έλεγαν διαβολικά καλό τον Τραμπ και δεν μίλησε κανένα από του παλιότερου κυρίω και από του νέου για όλα αυτά που συνέβησαν τα 4,5 χρόνια που ήταν στην κυβέρνηση. Τι νόημα έχει τώρα αυτή η ερώτηση, Ρητορική βέβαια, απάντηση δεν περιμένει κανεί. Τελεία αυτό. Σήμερα το βράδυ ξεκινάει το φεστιβάλ Λιλιούπολη μέσα στι πανδημίε και μέσα στα υπόλοιπα με ένα πολύ ωραίο εμβληματικό έργο. Ο πήρε τόπλο το του. Του Ντάλτον Τραμπο, όταν γράφτηκε το 1939, αλλά την διασκευή εδώ την έχει κάνει την θεατρική η Σοφία Δαμίδου, Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα, στο ρόλο του Τζόνιο Τάσο Ιορδανίδη, ένα αντιπολεμικό, βαθιά αντιπολεμικό και άκρο συμβολικό θεατρικό έργο. Στο θέατρο Δημήτρη Κιντή στις 9 το βράδυ ε, πηγαίνετε όσοι είστε εκεί κοντά. Έχει και δροσιά, έχει και δεντράκια εκεί. Ότι πρέπει μια ωραία παράσταση να δούμε αν μπορούμε να δούμε και.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 Έχουν βάλει κάτι ζαρτινιέρε μεγάλε. Πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού? Στην ερμού. Στην ερμού, βεβαίω. Ξύλινε. Ξύλινε! Βα... Το ξύλο μοιάζει καλέ. Δεν είναι, ναι, δεν βάλανε τσίτνε. Το φθινιάρικο, ναι, είναι πιο καλό το αλουμίνιο. Δεν έχει από ναι. λαμαρίνα κάτι ωραίο να πυρώσουν τα, τα, τα φυτά. Ε, δίκιο έχει, έχει ένα στάτου η λαμαρίνα. Το θέμα είναι το εξή. Πέρα από αυτό που είναι πολύ ερμου βεβαιω Ξύλινες. ξυλινε το φθινιάρικο, ναι ειναι πιο καλο το αλουμινιο έχουν βάλει κάτι ελίτσε φθινιαρικο οτι εχουν βαλει κατι μεσα όχι και φθινιάρικο αγάπη μου, 500 ευρώ, όχι και φθινιάρικο τέλο πάντων. Για πε. Λοιπόν, ε, φθινιάρικο αισθητικά. Απαπα Όχι Όχι συντρέπει. Ντροπή. Θα βρω που είστε, θα στείλω, θα στείλω κλιμάκιο. Κοίτα, στείλω κλιμάκιο γιατί τι ελίτσες τη φουκαριάρε τι έχουν εγκαταλείψει. Ωραία, Μωρή, θα μαζεύαμε ελιέ από την ερμού, όχι. Έτσι, καλώ. <laughs> Φαντάζεσαι <laughs> λοιπόν... μια ερμού με αλλά είναι το δυνατόν. είναι δυνατόν αυτό. Αλλά τέλο μην τη βάλουν εκεί πέρα και μαραίνετε, έλαιος. Θέλουνε τα άχανα να το παίξουνε και λίγο οι οικολόγοι. Τι να κάνουμε; Λοιπόν, εγώ πήρα για να αναγκασούν να ποτίσουν τις θελίτσες. Μια επίφαση οικολογίας πάντα βοηθάει σε αυτά τα καθεστώτα. Έλα μου ορίγκου πιένεις αμυσή ώρα να σηκώσεις Ό,τι θέλω θα κάνω. Όχι δεν θα κάνω. Θέλεις άκουσες προσεκτικά. Τι θες. Εσένα. Λοιπόν, θέλω να μου πει κάτι. Θέλω να μετακινήσετε την εκπομπή που έχετε στην Ελληνοφρεντίνη να την πάτε κατά τι 8 το βράδυ. Γιατί πέφτείτε με τον άλλο το μαλακάκο από το πρωί, βάζω εγώ να ακούσω και ακούω τα φασιστικά του. Δεν ξέρετε τα κάνετε. Με ποιον Κάθε πέφτουμε κάτι. με ποιον. Με τον Μπογδάν. Α, παππα. Πα. Περιέγραψε το πρέπει να πει τη λέξη να το ακούσω. Να υποβάλει τα αυτιά, το αυτιά το μου σε βιασμό. Είπα με τον αλλά δεν το πιάσει γιατί είστε πολύ μιμόπτη εκεί πέρα. Όχι γι' αυτό το λόγο. Επειδή δεν Είχομαι είναι λίγοι οι φασίστα πια.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 Άμα με αρρωστήσει ένα χωράφι, ξέρει. Και θέλει μάλλον να δουν αν είναι ασφαλή τα νησιά για να πάει ο κόσμο εκεί να παραθερήσει. Να είναι καλά, μπράβο του. Άσχετο, ό,τι να είναι, ασυνάρτητο σου. Αλλά συνεχίζει να το μιλάω, έτσι. Εγώ είπα να τον κόψει, είπα να τον κόψει. Άδε με ακού, κακό του κεφαλιού σου. Παράπτωμα, είναι μωρέ αυτό. Εντάξει. Ε τώρα τι με παίρνει και μου το αναφέρει, μαλάκα, Γιατί μου το αναφέρει. Θέλω βοήθεια. Τι βοήθεια θε. Στη στήριξη ψυχολογική, γιατί δεν με παίρνει. Σε στηρίζω με τίποτα. Στήριξ έτσι να μόνο σου. Εντάξει, έγινε. Γεια. Έλα, ο Ναυτικός είμαι. Ναύτη, βγήκε στη στεριά. Ναύτης <Τι> βγήκε στη στεριά για περιπολία Μάνα μοναστενα, αναστέναξε όλη παραλία Βγήκα στη στεριά. Λοιπόν, άκου τώρα α, κουβέντα πάλι με εκείνο το συνάδελφο που σου κόπηξε ξανά. Μου λέει τα παιδιά αυτά τα ει. Αφού, αφού είναι μαλακά ο συνάδελφο, μισό λεπτάκι, αφού είναι μαλακά ο συνάδελφο, τι τον πειλατεύει όλη την ώρα, εκεί Λοιπόν, δεν του λέω το θαμπάει, μου. Μην Ως του δίνω σημασία. Πάει, ώρες, κάτω Τίποτα, ώρες, μην του μιλά. Μην του μιλά. Έχει δίκιο. Λοιπόν, αλλά μπα Λοιπόν, Λέει λοιπόν, τα παιδιά αυτά τα έχουν δικαίωμα να δουλέψουν στο καράβι, εμεί δεν έχουμε δικαίωμα να έξω. Λοιπόν, του λέω μήπως το δικαίωμά σου να αυτό. Όχι, λέει να κοπεί, αυτό είναι το δικαίωμα. Λες να ψοφίσει κάτι κατ' του γείτονα. Λέει, όχι, δεν είναι αυτό. Τι λες, βρε μαλάκα. Τι λες, βρε μαλάκα. Αναγνωρίζω ότι είναι μαλάκα και παρόλα αυτά πας εκεί. Είναι μαλάκα, σου το λες και δεν το παραδέχεται. Καλά, ποιος μαλάκα παραδέχεται. Αλλά τι να πει, να ψοφίσει κάτι κατ' γείτονα. Αυτή την κοινωνία έχω φτιάξει. Ναι, ναι, παραπολιτικά. Ναι, τα ίδια. Ναι, όχι, ήθελα να ρωτήσω, ο κύριο Αποστολής. Ναι, ναι. ναι. Ε, θα ήθελα να πω, μήπως μπορείτε να επαναλάβετε τον Άριμπολ και ότι είχα την περασμένη εβδομάδα. Δεν επαναλαμβάνεται ο Βελουχιώτη. Α, συγγνώμη, τι λέγαμε. Α, δεν μπορείτε να επαναλάβετε. Ναι, μπορεί να βρει τώρα τέτοιο. Ήταν ένα στην ιστορία, δεν βρίσκεται άλλο. Λίγο πλησίας, αλλά δεν.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 Do you speak English? Ελληνικά. Do you speak English? Ελληνικά. Ελληνικά, λοιπόν, έπεσε σε Έλληνα ενώ είχε ετοιμαστεί και περιμέναμε όλοι να βγει ο τουρίστας να νιώσουμε έτσι περήφανοι και σίγουροι για το οικονομικό μας μέλλον, τίποτα. Ήταν Έλληνα, τσάμπα πήγαν και τα αγγλικά, τσάμπα πήγαν και όλα, ενώ η χθεσινή που ήταν ρώση μιλούσαν ελληνικά, όπως είπε εδώ ο Σαλβάνος. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Να γυρίσουμε λίγο στι διαδηλώσει. Γιατί ο Θάνο Πλεύρη βγήκε σήμερα το πρωί να εξηγήσει τι ακριβώ θα κάνει όλο αυτό το νομοσχέδιο. Οι πορείε θα γίνονται με τρόπο που δεν θα διαταράσουν την κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Δεν είναι δυνατόν, όταν έχει 30, 40 και 50 άτομα, να υπάρχει απέτηση να κλείσει η αμαλία. Συσταθεί πάνω από σήμερα. Λέτε, μέσα 150.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 Είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος υπεύθυνο. Mm. Διότι αυτή τη στιγμή, για να καταλάβουμε, οι καταστροφές που γίνονται στι πορείε πληρώνει όλη ένα φορολογούμενο. Θα τι πληρώνει ο υπεύθυνο. Πώ όμω, προσέχτε κυρία mm. Αναστασόπουλου. αν δηλαδή, δεν έχει λάβει πλαιδί, τα μέτρα. Αν την ώρα που γίνεται μια πορεία στο κέντρο, το λέω πρακτικά, ναι. σπάνε μαγαζιά στην Ερμού, θα την πληρώσει Όχι, ο ακούστε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 Τα ψάρια. Ξεκινάει μια ψαροπούλα Τι λέτε Απ' το γυαλό, με μάρ. το γυαλό Άλλος με τη βάρκα μας Απ' το γυαλό Άλλος με τη βάρκα μας Ξεκινάει μια ψαροπούλα Ουπάς μωρί με την τσάπα Απ' την ύδρατη νικρούλα Και πιένει λίγα Σκατά Όλο γυαλό Σε αυτή τη βάρκα είμαστε όλοι μαζί Έχει μέσα πάλι η καρδιά Μια με την καλή έννοια Αυτό καλό Αυτό γιαλό Έχει μέσα πάλι η καρδιά Κάβλα Κου Ού, κουτάλεγια σφουγάρια Κιούσελ κι όμορφα κοράλια Καταπληκτικό. Άπο αυτό, αυτό γυαλό Κυρία μου, εσείς, εγώ, πόσους φάγατε σήμερα, δύο, μόνο, εφόσους έπρεπε να φάω, τουλάχιστον έξι Έξι, ε. έξι λούτσι Την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα Για χαρά σας πάλι η Γεια σας συντρόφισες και σύντροφοι αγωνιστές ε, στο καλό και μυθιά, τα ράσε, Και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 Ο Γιάννη Περικρί, το Μητσοτάκι μου τον Άδωνη Μεγαλέξανδρο Έχουμε πάει του καλύτερου που είχαμε στην αρχαία χρόνια έτσι και τώρα έχουμε και πάλι του καλύτερου. Βουρκεφάλα ποιον έχουμε. Βούκεφλα δεν ξέρω, ο βουκεφάλο μπορεί να είναι ο Κυριανάκη, μπορεί ο Κυριανάκη, μάλλον ο κεφάλα. Θα μπορούσε να είναι και κεραμένο. Ε, Κεραμέο ναι, ναι, σαν παιδιά πράγμαη. Λοιπόν, αλλά ο κορυφαίο όλων που έχει γεννήσει όλου που είναι η μαμά του, είναι ένα. Ή, Ή τώρα. Ο πακόδισμό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 παρατρεχάμενος της εκάλλησης και τους βιομήχανους της κόκκας. Όταν σταματήσει η, α, η, η αδικία, η εκμετάλλευση και όλα αυτά τα συναφή Α, και, και τα με, καλά βλαμμένα. Ναι, να ναι. κάνουμε και να μαζευόμαστε και να ονειρευόμαστε μια επανάσταση για έναν καλύτερο κόσμο. Αυτό. Α, δεν καλά όνειρα. Ναι. Ποιο είναι στο τηλέπονο? Εγώ είμαι. Α, ναι.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 Γυρίσαμε λοιπόν μετά από δύο μήνε. Εν τω μεταξύ, Α, γυρίσατε. Τα το, νομάλια, τα Έτσι, είχατε το κάτω. Είχατε το χτυκιό. Ποιο πήρε τα 800 ευρώ. Αυτοί που δουλεύανε και εικονομάγανε Ή εμεί που μα διώξανε δύο μήνε από τη λαϊκή. Η πελοπονήση. Ναι, αλλά και εσεί είστε κάτω από δουλεύανε. τα βλάκια. Είστε Πελοποννήσιος Δεν μπορώ να σα λυπηθώ. Συγγνώμη, ναι. ε. Κάτω από τα βλάκια με πελοπονήσει. Θα σαράκια, μπορούσα να υπογράψω για μια πήρετε... απόσχηση. Να σωθεί ο τόπο. Τα πήρανε αυτοί που ψηφίζουν άδωνη και Για διαθυνοί επαγγελματίες. Γιατί Καταραβείς εσείς τι ψηφίζετε. Εγώ είμαι αριστερό, χαίσαι με εμένα. Σε έχουν Άρα... χαίσαι έτσι κι αλλιώς να αριστερός.